Τότε ο Ιησούς ανοίχτη εις την ερημόν, υπό του πνεύματος, πειραστίνε υπό του διαβόλου. Και νυστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύκτας τεσσαράκοντα, ίστερον επίνασεν. Και προσελτόν ο πειράζον, είπεν αυτο, Ήβιος η του Θεού, υπονιν αγιλίτιου τη άρτη γενονται, οδε Αποκριτής και γράπτε ούκε πάρτο μόνος είστε ο άνθρωπος αλλ' επίπαν τη ρήμα τη εκπορευωμένο δι' αστόματος Θεού, τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διαβλός εις την πολυν, και έστεισεν αυτόν επιτόπτη λιγιόν του γιερού, και λέγει αυτό, η βιωσή του Θεού βάλισε αυτόν κάτω. Και γράπτε γάρωτι της άγγελης και εντελείται εντελίτε περισού και επικυρών αρούσιν σε, πότε προσκοψεις πρόσλητον τον πόδα σου. εφιαυτό αυτό Ιησούς, πάλιν γε ου ούκ εκπηράσεις Κύριον τον Θεόν σου. Πάλιν παραλαμβάνει αυτόν ο Διάβλος Ισόρος Υψηλονλιαν, και δείχνει συν αυτό πάσα στας βασιλιάς του κόσμου και την δόξαν αυτόν. Και είπεν αυτόν.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 και κατα λεπών τίν να σαρά, ελ τον κατοκισεν και νεφταλίμ. Εν του προφίτου, λεγοντος, αβουλόν και Όλα όσο κατημένωσεν σκοτία φως μεγά και της κατημένης εν κόρα και σκιάτανα του φως ανετήλεν αυτις. Από τότε ήρξα το Ιησούς κυρίσιν και λέγιν, μετανοείτε, είναι καιν των ουρανών peri paton de para tintala santis kalilias i dendio adelfus legomenon petron ke andreanton aleis ke afentista και προβάσε quiten iden αλούς διό αδελφούς, γιάκουβον ton του και γιουανίμ αδελφόν αυτού, μετα του πατρος κατ' τα δίκτια αυτούν, και εκαλισεν αυτούς. Ιδε, ευτείος αφέντις το πλίον κετων «Κε περιήγεν εν Galilea τη Γαλιλήα διδάσκον εν τε συνagogές αυτον, τον Ευαγγελειον της Βασίλειας, «Κε θεραπεύον πασαν νόσον, «Κε πασαν μαλακίαν εν apilten λαό, «Κε απίλθεν η ακουβή αυτούς όλην την Συρίαν, «Κε προσίνεν καν αυτο πάντας τους κακοσέχοντας πικίλες νόσεις, «Κε βασάν συνεχόμενους, «Δαιμονισόμενους, και οικολούθησαν αυτοόκλη πολύ από της Γαλιλίας και Δεκαπόλεως και Ιεροσολήμων και Ιωδέας και πέραν του Ιορδανού.